Το διάστημα όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια. Όμως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Στο ημερίσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί. Βγήκα θετικός. Βγήκα θετικός. Η δέσποινα καράχτηκε. Η δέσποινα καράχτηκε. Η καράχτηκε. Βγήκα θετικός, κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι και θα εργαστώ από εκεί Κατάστηθη μαχαιριά, λίγο πριν Εκεί που πήγαιναν όλα πολύ καλά, στη ζωή μας και εδώ στο σταθμό Όλα μια χαρά, με κάτι μετακομίσεις ε, Ουκρανία πόλεμος, νεκροί, βομβαρδισμοί, τα συνήθη Πανδημία φουλ, δε. βενζίνες, ακρίβειες, αγωνία για το αύριο, μια μουντάδα γενικότερη. Έρχεται το γεγονός, βγαίνει ένα βιντεάκι με τον Κυριάκο γυρισμένο με τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου και να μας λέει ότι στο ημερήσιο τεστ για τον COVID που έκανε σήμερα βρέθηκε θετικός... Ε, θα πάει στο σπίτι, αυτά που γίνονται περαστικά να ευχηθούμε προφανώ. Θα το ξεπεράσει ένα νέο γυμνασμένο, ακμαίο στην καλύτερη του στιγμή. Τον Ερντογάν σκέφτομαι εγώ που χτε χωρί μάσκα ο Μητσοτάκη του πιάνει το χέρι, αγκάλιαζε και του άλλου. Φάγανε μαζί. Είναι και κάποια ηλικία ο Ερντογάν. Εκτό αν ήταν σχέδιο όλο αυτό, ξέραμε ότι έχει COVID και πήγε πίτιδε για να γλιτώσουμε από τον Ερντογάν. Δεν ξέρω, οι διπλωμάτε θα μα τα απαντήσουν όλα αυτά. Να είναι καλά, περαστικά βεβαίω. Χιλιάδε συμπολίτε κάθε μέρα μπορεί και εμεί και εσεί. Αύριο όλοι το έχουμε περάσει. Κάποιοι μπορεί να το ξαναπεράσουμε. Είναι με στο πρόγραμμα. Θα ξεπεραστεί. Είναι τριπλά εμβολιασμένο. Θέλει να περάσει και ο ίδιο το μήνυμα. Εμεί όμω από την Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, την Παρασκευή, είχαμε φτιάξει ένα μοντάζ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα άλλο επίπεδο, την Κυριακή, όπω γνωρίζετε, επισκέπτομαι.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 Αυτό ήταν μοντάζ. Το είχαμε παίξει την πέμπτη την παρασκευή, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήτανε. Εδώ το μοντάζ, τον βάλαμε να λέει στο μοντάζ, τον βάλαμε να λέει ότι ο Ερντογάν έχει το COVID και πάω εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, τι από όλα ισχύει, αν είχε ο Μητσοτάκης το COVID που τον έχει, αυτό ισχύει. Αν κόλλησε αν θα κολλήσει τον Ερντογάν, η φτάψη ο Ερντογάν. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία γενικότερα, έτσι χαβαλέ γύρω από ένα ακόμη θέμα επικαιρότητα. Ε, αυτά αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, γιατί κυριαρχεί παίζει ε, στην επικαιρότητα εδώ και μισή ώρα, τρία τέταρτα περίπου, βγήκε αυτό το θέμα. Αν δεν είχαμε όλο αυτό, θα ξεκινούσαμε ω εξή. Αφού το διακύβημα λοιπόν είναι αυτό. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν είναι θέμα χρόνου των εκλογών Είναι ποιο την εμπνέει, την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. First things, first, the the bad, oh. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Τυχαίο, <Τιχερό>, δεν νομίζω. Ooh, the Αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το παιδί του λαού. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν είναι θέμα χρόνου των εκλογών. Είναι ποιος την εμπνέει, την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος ο Μουσική και αυτό που λέει για την εμπιστοσύνη είναι ο Στέλιο Πέτσα, ο οποίο εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στο Open, νομίζω, και είπε αυτό ακριβώ το πράγμα, είπε μια μεγάλη αλήθεια, μεγάλη αλήθεια ότι εμπνέει εμπιστοσύνη. Ακόμη και τώρα που είναι ε, σε καραντίνα, εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν διαφωνεί κανεί, νομίζω. Φαίνεται αυτό και από τι δημοσκοπήσει και από τι εκλογέ και από τι συζητήσει, κυρίω έξω των Ελλήνων πολιτών. Ειδικά έξω από μην Ζινάδικο, μόλι βλέπει το 2,1 και ανεβαίνει. Είδα και τον Ντίζελ ξεπέρασε το 1,9 που ήταν και γράφει δύο μπροστά και τον Ντίζελ Έχει ανοίξει πιο πολύ από την κανονική βενζίνη που υποτίθεται ήταν πιο φθηνό Ειδικά εκεί οι συζητήσεις είναι για, αυτόν το θέμα, για αυτό το θέμα Για την εμπιστοσύνη που εμπνέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Εκτός των άλλων, αυτά τα λέει ο Πέτσα, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μου, λέει ότι είναι και πρωταγωνιστής Η κοινωνία ακούει, η κοινωνία συγκρίνει, η κοινωνία χθες έβλεπε ένα πρωθυπουργό να πρωταγωνιστεί στη Σύνοδο Κορυφής για να βρεθεί πανευρωπαϊκή λύση σε μια πρωτόγνωρη για την Ευρώπη κρίση. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Αυτιά, χαρακτηρίζεται ναι. από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ναι. Αυτό που έχει στο μυαλό του είναι να αξιοποιεί κάθε μέρα που περνά, για να κάνει την Ελλάδα δυνατότερη. Ο Πρωθυπουργό κύριε Αυτιά, χαρακτηρίζεται ναι. από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Καλά, Ντε, την ισοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καλά, λέει η βούλτευση. Θα συνδεθούμε τώρα με την οικία Μητσοτάκη να ακούσουμε πώ αντιμετωπίζει με τη σκληρό τρόπο και αποτελεσματικό τον ιό. Φάτε, λοιπόν, ο έντι ουρανή, Αγιασίτο το όνομά σου, Ελθέτου ευαθιλία σου, Γεννηθείτο το θέλημά σου. Όσεν ουρανών και επιδηγή, τον άρτων ημών των επιούσιων, Δώσε ημίν σήμερον. Και άφε ημίν τα ωφελήματα ημών, Ω και ημί τι οφιλέτε ημών. Και μην εις ενέγγις ειμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι από το πονηρού. Αμήν, άμα το <Τοχεδοί> <Τοχεδοί> Αναγιά μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου. <Τοχεδοί> <Τοχεδοί> <Τοχεδοί> <Τοχεδοί> Τα Μακτόναλτς δεν είναι απλή υπόθεση. Αλλά δεν είναι και σαν τάγου έντι, πρέπει να το πούμε αυτό, που όλοι τα θυμόμαστε με πολύ μεγάλη νοσταλγία. Η βούλτεψη εδώ, ο Κυριάκο να λέει ότι ο πατερυμών μετά μείνει σενέγγι, πώ το είπε εκεί, μην είναι σενέγγι και διάφορα άλλα τις μικρά σαρδαμάκια που έκανα από το φανάρι χτε που παραβρέθηκε εκεί στην λειτουργία το πρωί και τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη το πέρασε πρόσφατα και με τον Πατριάρχη ήρθε κοντά, αλλά το πέρασε πριν λίγο καιρό. Πρέπει να ψαχτούν όλοι αυτοί καμιά πενηνταριά άτομα τη ασφάλεια, αεροπλάνα. Αυτοκίνητα, όλα μαζί. Εκτό από τον ε, Κυριάκο Μητσοτάκη που νοσεί και χιλιάδε συμπολίτε μας ε, νοσεί και η αγορά. Οι αγορέ οι αγορές που τόσο έχουμε αγαπήσει, που ρυθμίζουν τι ζωέ δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, με μοναδικό κριτήριο το κέρδο και όχι οι ζωέ των ανθρώπων. Κομπαρσαρέοι όλοι αυτοί, όλοι εμεί, για να θησαυρίζουν όλοι αυτοί. Ε, θα ακούσουμε τώρα για ποιο λόγο σα λέμε ότι νοσούν οι αγορέ. Η αγορά αυτή έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να λειτουργεί με κανόνε αγορά. Τι σημαίνουν οι κανόνε αγορά ότι η τιμή προσδιορίζεται από την προσφορά και από τη ζήτηση. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπίας. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπία θα τραβήξω τι Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα Τα μου. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπίας Να κάνουμε ένα μη για την αγορά. Έδωσε και αυτή δικαιώματα όμω. Εγώ θα είμαι από αυτού που θα λέω: Έδωσε δικαιώματα η αγορά. Αφορούσε κοντή φούστα. Είναι θύμα λοιπόν κερδοσκοπίας η αγορά. Το λέει εδώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αγορέ είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πορεύονται εκεί εν ειρήνη. Είναι για το καλό τη ανθρωπότητα και ξαφνικά έρχονται οι κερδοσκόποι και κάνουν την αγορά θύμα κερδοσκοπία. Προφανώ ήταν από την επήρεια του COVID και τα έλεγε όλα αυτά, γιατί δεν είναι και σωστή διατύπωση. Πέρα από ότι δεν είναι σωστό περιεχομενικά, είναι λάθο και η διατύπωση, αλλά δεν έχει σημασία να κάνουμε γούτσου γούτσου στην αγορά. Λοιπόν, είναι η αγορά του φυσικού αερίου αυτή που έχει πέσει θύμα κερδοσκοπία. Δεν έχουν πέσει θύματα κερδοσκοπία οι λαοί, οι άνθρωποι. Στο, στις αγορές, τις λαϊκές, στο σούπερ μάρκετ. Όχι, εκεί δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Η αγορά φυσικού αερίου, η τεράστια, η μεγάλη τα τεράστια παιχνίδια και οικονομικά συμφέροντα, αυτά έχουν πέσει θύμα κερδοσκοπία. Αλλά ευτυχώς όμως ο ίδιος έκανε μια παρέμβαση και ήρθαν τα πάνω κάτω. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπία και ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλι τι τελευταίε τέσσερι μέρε από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η πρότασή μου και το ανακοινοθέν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αγορά φυσικού αερίου ε, έχει πέσει κατά 50%. Μπράβο! Από τη στιγμή δηλαδή που δημοσιοποιήθηκε η πρότασή μου, η αγορά φυσικού αερίου ε, έχει πέσει κατά 50%. Αν και θύμα. Η αγορά με την παρέμβασή του, μια επιστολή που είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Να, κατάφερε να πέσει 50% το θύμα του φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει έρθει στι τσέπε, ούτε πρόκειται να έρθει. Μιλάμε για τι μεγάλε αγορέ τη έξω. Αυτά δεν έρχονται μέσα. Θα έρθουν σε κανένα τρίμηνο αν έρθουνε. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να έχει πέσει 50% προχτέ, αλλά θα ξανά ανέβει άλλα 50%. Γιατί ο πόλεμο είναι ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν μοιραστεί αυτά που πρέπει να μοιραστούν. Έρχεται και ο Δημήτρης Οικονόμου, ειρωνευόμαστε εμείς εδώ τώρα ότι ποιος ακούει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί να ακουστεί στην Ευρώπη, είναι Πρωθυπουργός μιας μικρής χώρας, και όμως έρχεται ο Οικονόμου να κάνει την ερώτηση. Το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου Έχει διατυπωθεί και από άλλου ανθρώπους Και επα θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Άκουσε το Μητσοτάκη, φοβήθηκε και έπεσε τιμή Να το πει, να, να το πει. Γιατί να, να μην το πει. τον άκουσα λέει το να, να, να Γιατί να, να μην τον άκουσα λέει το Μητσοτάκη Ooh, Να Γιατί πει, να πει, μην το τον άκουσαν, δηλαδή, το Ερώτηση, Απλή ερώτηση δημοσιογράφου στο κενό. Γιατί να μην άκουσαν τον Μιτσοτάκι. Προφανώ τον άκουσαν, αφού έπεσε 50%. Είναι δυνατόν να στείλει ο Μιτσοτάκι επιστολή στην Ευρώπη και να μην τον ακούσουν, και σε όλο αφού πρωταγωνιστή τη εξέλιξη. Το έχει πει ο άλλο Ο επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρωτάνε και τον Πέτσα, τον Ρωτάει εξ γίνεται με του λογαριασμού τη ΔΕΗ, μόλι ανοίγουν οι άνθρωποι, τι παθαίνουν και διάφορα τέτοια. Γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμο που λέει ότι η επιδότηση στο ρεύμα δεν είναι αρκετή και δεν, δεν απομειώνει την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Εντάξει, νομίζω ότι όπως ανοίγει το λογαριασμό του. Μπορεί να δει ποια ήταν η παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση και του προηγούμενους μήνε και του επόμενου. Δεν είναι κάτι λοιπόν καρυ, κρυφό. Μπορεί να το δει. Κόσμο, ακούω και κόσμο βλέπω. νομίζω ότι όποιο ανοίγει το λογαριασμό του μπορεί να δει. Που το φω του, δεν βλέπει τίποτα. Οποιο ανοίγει το λογαριασμό του, αυτό είναι το σωστό. Αλλά εδώ ισχυρίζεται ο κύριο Πέτσα ότι βλέπει τι εκτόσει και άρα πρέπει να είναι ευχαριστημένο γιατί έχουν έρθει αυτέ οι εκτόσει. Και πάνε όλα καλά. Αν δεν είχαν έρθει αυτές αυτέ οι εκτόσει, δεν θα υπήρχε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή, ελληνική οικογένεια, ελληνικό σπίτι, θα υπήρχε ΔΕΗ τίποτα. Ούτε ρεύμα. Ποιο θα λειτουργούσε. Και με τι εκτόσει είναι δυσβάσταχτο όλο αυτό και ξετινάξει όλα τα νοικοκυριά στον αέρα. Και είναι το μόνιμο θέμα συζήτηση μαζ Βέβαια, όλα αυτά ω απότοκο του ή και είχαν προηγηθεί του πολέμου που γίνεται πάνω στην Ουκρανία με την εισβολή τη Ρωσίας σε μια άλλη χώρα, να την κομματιάσει κανονικά, με τι εικόνε που έρχονται από εκεί. Νεκρό και δημοσιογράφο, νεκροί και στη Μαριούπολη. Γενικώ το πολύ βαρύ αυτό θέμα που σκιάζει τα πάντα τι τελευταίε 18-19 μέρε. Όπω ξέρετε, εδώ η ελληνική κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, υπουργό πολιτισμού. η κυρία Μενδώνη να απαγορεύσει οτιδήποτε ρωσικό στην τέχνη. Αυτό το δικαιολόγησε. Φανταστείτε λοιπόν να χειροκροτεί η Αθήνα Ταμπολσόη και τους Ρώσους καλλιτέχνες τη στιγμή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία. Φανταστείτε λοιπόν να χειροκροτεί η Αθήνα, τα Μπολσόη και τους Ρώσους καλλιτέχνες τη στιγμή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία. Η τέχνη της Ρωσίας. Τι σχέση έχει με τη βαρβαρότητα της Ρωσίας. Ο χορός, οι χορευτές, τι σχέση έχουν με το μακελάρι Πούτιν. Οι Ρώσοι καλλιτέχνες, τι σχέση έχουν με τους Ρώσους Τα βιολιάτα Ρώσικα, τι σχέση έχουν με τα κανόνια, τα Ρώσικα. Είναι και υπουργό πολιτισμού υποτιθή η κυρία Μενδώνη και λέει με αυτό το ύφος, αυτό που ακούσαμε μόλι. Τι μόνο μονομερείς επικίνδυνη και ηλίθια αντιμετώπιση είναι αυτή του πολέμου, αυτό, αυτό που μόνο η Μενδώνη, αυτή η αντιμετώπιση που μόνο η Μενδώνη θα μπορούσε να σκεφτεί και να διατυπώσει και με αυτή την έπαρση. Αντί να επιτρέψουν... Την εκδήλωση και να μετατραπεί αυτή και άλλε εκδηλώσει εκδήλωση κατά του πολέμου. Αντί να γίνει η εκδήλωση και να λειτουργήσει ω υπενθύμηση ειρήνη, αυτοί την καταργούν. Να δούμε τη συναυλία με τη λίμνη των Κύκνων, του Τσαϊκόφσκι, με άλλα έργα Ρώσων, να χορεύουν τα μπαλέτα του Μπαλσόη και να βλέπουμε τι ακριβώ, ποια είναι η ειρήνη, ποιε είναι οι εικόνε και οι στιγμέ τη ειρήνης και πώ γεφυρώνονται οι άνθρωποι. Αν αντί να τα κάνουν όλα αυτά, τα καταργούν. Βεβαίω δεν περιμένει κανεί τίποτα FES από την κυρία Μενδώνη και του υπόλοιπου άριστο. Στην εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, απαγορεύτηκαν συναυλίες Αμερικανών καλλιτεχνών στο βοβαραντισμό της Σερβίας το 1999, που επί 78 μέρες οι σύμμαχοι μας, βοηθήσαμε και εμείς αυτό, έριξαν 450.000 βόμβες και πυράβλους, σκοτώνοντας 4.000 ανθρώπους γιουκοσλάβους, μεταξύ αυτών 2.500 άμαχους. Απαγορεύτηκε κάποιο αγγλικό, γαλλικό, ιταλικό, αμερικανικό συγκρότημα, τραγούδι, μουσικό έργο, ή συγγραφέα. Είχε βγει τότε κάποιο υπουργό πολιτισμού ή άλλε χώρε από την Ευρώπη. Άλλοι υπουργοί από τι χώρε τι ευρωπαϊκέ είχαν κάνει αντίστοιχε δηλώσει και αποκλεισμού. Γελή ανθρωπάκια σε κομβικέ θέσει μυρικάζουν ανοησίε περί δημοκρατία και άλλε παπάντζε του δυτικού κόσμου που Όποτε γουστάρουν τα αφεντικά του. Αυτό βγαίνει όχι μόνο από τη Μενδόνη, από όλου του υπουργού, διευθυντέ, ορχιστρών ανά την Ευρώπη που βγάζουν αποφάσει και δίνουν τέτοιε απαγορεύσει. Και κάτι ακόμα. Τον Αμερικανοί εισέβαλαν στο Βιετνάμ εκείνη τη δεκαετία του 1960, τη μακρινή, και έκαναν αυτό το πολύ νεκρό πόλεμο. Τα τραγούδια που ένωσαν όλη την ανθρωπότητα κατά του πολέμου και έγιναν παγκόσμιο ύμνοι ειρήνης, ήταν Αμερικανικά και Αγγλικά. Κανεί διαδιανοήθηκε να τα απαγορεύσει. Είναι ανόητο όλο αυτό που γίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Προφανώς πρέπει να δοθούν εξετάσεις και σε αυτό το τομέα και πάντα θα υπάρχουν οι πρόθυμοι να πάρουν την πιο κουλή απόφαση για να αποδείξουν ότι είναι πιθύνια όργανα και αν και ποτέ χρειαστούμε και εμείς θα μας στηρίξουν και εμάς με αποκλεισμό των τουρκικών τραγουδιών και θα βάλουν τουρκικές σημαίες, ελληνικές σημαίες στα hashtag και στα profile στο facebook. Ο πλανήτης θα έχει χάσει ελαφρώς. Αλλά μας έδωσε την ιδέα Μας έδωσε την ιδέα Θυμηθήκαμε ένα παλιό άσμα Με αυτά που είπε η κυρία Μενεδόνη Λό <Κι> σου Να χορεύεις τσίφτε τέλει. Μη μποσίσουν στα πόλου σόη. Μπαλαρίνα από Μη μποσίσουν στα πόλου σόη. Μπαλαρίνα <Κι> από Μην το ακούσουμε όλο. <Κι> το κομβικό είναι αυτό. Το σόη και το μπαλσόη έκανε... Ε, ομοιοκαταληξία, μπράβο στο Στυχουργό, δεν ξέρω και ποιο είναι. Εφιέστατο, πιο κάτω λέγεται τον Νουρέγεφ. Εκεί δεν θα βάζαμε μπίπ, γιατί ο Νουρέγεφ αυτομόλυσε. Πήγε στην Ελευθερία. Έφυγε από τη σκλαβιά και πήγε στην Ελευθερία. Παλιέ ιστορίε, ποιο τα θυμάται τώρα όλα αυτά. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Οικονόμου, τον επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί κάνει μια αποκάλυψη. Ο πρωθυπουργός επιστρέφει ε, σήμερα από την Κωνσταντινούπολη. είναι στον αστερισμό του, του τριημέρου που έκανε πρόσφατα στη, στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει το μέγεθος της, της κρίσης γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί είναι εκτό τόπου και χρόνου. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Γιατί είναι εκτό τόπου και χρόνου. Πρωθυπουργό, είναι εκτό τόπου και χρόνου. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Είναι εκτό τόπου και χρόνου. Εκεί απαντώ εγώ. Εγώ διαφωνώ, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου, βεβαίως είναι εκτός τόπου, δεν είναι στο μαξί μου, από το σπίτι διοικεί τη χώρα, αλλά νομίζω θα τα καταφέρει και σε αυτή τη δύσκολη μάχη, όπως τα έχει καταφέρει, σε όλες τις δύσκολες μάχες που του έχουν τύχη. Στα καλλιτεχνικά τώρα νέα, στο χώρο του πολιτισμού, ε, αυτή την ώρα γίνεται στο Σύνταγμα μια συναυλία κατά των πολέμων, Κατά του συγκεκριμένου πολέμου, κατά τη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, κατά τη απόπειρα αλλαγή του διεθνού σε εισαγωγικά δικαίου, σε τριπλά εισαγωγικά, η λέξη κατά των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, κατά όλων αυτών και πολλών άλλων που μπορεί κανεί να σκεφτεί και φαντάζεται ε, για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται μια τέτοια συναυλία. Και τραγουδάει εκεί Νατά Μποφίλιο και άλλοι καλλιτέχνε. Και έχει ξεσηκωθεί από εδώ και 4-5 μέρε μια επίθεση κατά τη Μποφίλλιου, πάντα έτσι γίνεται. βρίσκουν το πρόσωπο και όχι την ουσία του θέματος τόσο καταλαβαίνουν τόσο κάνουν ε, και προσθέθηκε και ο Αντώνης Καφεντζόπουλος ο παλαιότερα αγαπημένος ηθοποιός αλλά όχι πια και όχι ο ηθοποιός και γενικότερα όλο αυτό έγραψε αυτό σε ένα κείμενο κατά της Μποφίλιου που τελειώνει και με το τίτλο, έλα, με, το τίτλο με τη φράση έλαρε κοπελιά που είναι υποτιμητική έτσι και αλλιώ, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια στο υπόλοιπο που έχει γράψει Όλο αυτό διαβάζοντα και τον Καφετζόπουλο και βλέποντα και ποιοι επιτίθενται στην Ποφίλιο, νομίζω ειδικά του Καφετζόπουλου, είναι ένα άλλο τίτλο τιμή για την ίδια την Ατάσα Μποφίλιου. Καλλιτέχνε κάποτε, για τον Καφετζόπουλο λέω, αλλά και άλλου, ξεπερασμένοι από την εποχή που αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει να έχει συνεπή, αδιαπραγμάτευτη, αταλάτευτη, ξεκάθαρη θέση για όσα γίνονται. Αλλά φιασμένοι πια γυρολόγοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιοι θεωρούν όλου. Του πολέμου καταστροφικού και όχι μόνο αυτό που βλέπουν τώρα στην TV. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν οι καλλιτέχνε του φειράματο του Καφετζόπουλου. Λογικό. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιοι δεν είναι με τον πόλεμο του Πούτιν, γιατί δεν είναι με κανένα πόλεμο. Μπορεί αυτό να γίνει. Μπορεί κάποιο να είναι κατά του ενό και κατά όλων. Δεν ανερεί, δεν ξεπλένει το ένα, τα βάζει όλα στο ίδιο τσουβάλι και είναι κατά όλων αυτών. Και υπάρχουν καλλιτέχνε, επίση δεν μπορούν να το καταλάβει το φύραμα Καφετζόπουλου. Καλλιτέχνη του φυράματο Καφετζόπουλου, που θα τραγουδούν πάντα για του λαού που ματώνουν και σκοτώνονται, ανεξαρτήτως αν είναι μαύροι, ξανθοί, Ορθόδοξοι ή Μουσουλμάνοι. Και θα τραγουδούν πάντα για του μακελάριδε του κόσμου κατά όλων αυτών, είτε είναι Ρώσοι σήμερα, είτε Αμερικάνοι χτές, είτε Αμερικάνοι αύριο, είτε Ρώσοι αύριο. Και εκτό των άλλων, υπάρχει πάντα ένα στο κριτήριο, τι αφήνει κανεί πίσω του, ειδικά στον καλλιτεχνικό κόσμο, ποιο το αποτύπωμά του. Ποιο το αποτύπωμα του Καφετζόπουλου στην τέχνη, στον πολιτισμό, στο ανέβασμα του λαού και ποιο τσιμποφίλιου. Ποιο μα πάει παραπέρα την καρδιά και το μυαλό όταν ακούμε, ποιο δημιουργεί μούχλα και ποιο βγάζει τη μούχλα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Και επειδή βλέπω πολλού, δεν είναι μόνο ο Καφετζόπουλο, ο παλιά αγαπητό ηθοποιό και δημοσιογράφοι και άλλοι, ειδικά στα social media, δεχόμαστε κι εμεί μια επίθεση συνεχώ, αλλά δεν έχει νόημα να κάνουμε αναφορά σε όλα αυτά. Προ όλου αυτού που επιλεκτικά συγκινούνται, διαλέγοντα μακελιό τη αρεσκία του, πριν μέρε βομβαρδίστηκε ένα μευτήριο στη Μαριούπολη. Δεν ξέρω ποιο έριξε τι βόμβε, δεν έχει και σημασία. Οι Ρώσοι θέλετε, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, οι Ουκρανοί, ο καθένα έλεγε ότι το έχει κάνει απέναντι πλευρά. Το θέμα είναι ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, έπεσαν οι βόμβε και υπάρχει μια εικόνα που βγάζουν κάποιοι τραυματιοφαιρεί, μια έγκυο με ματωμένα ρούχα πάνω σε ένα φορείο. Το, τα Ουκρανικά μέσα έλεγαν προχθέ ότι σώθηκε και γέννησε. Το Associated Press, μεγάλο πρακτορείο που υποτίθεται τα ψάχνει, λίγο πριν είπε ότι είναι νεκρή αυτή η γυναίκα, αλλά και το νεογέννητο μωρό τη. Υπάρχουν λοιπόν, να επανέλθουμε στα άλλα, τραγουδιστέ, καλλιτέχνε που αυτή την ώρα τραγουδάνε στο Σύνταγμα για αυτή τη γυναίκα, την έγκυο, για αυτό το μωρό. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμο. Και γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σκοτώνεται μωρό, που σκοτώνεται έγκυο, που βομβαρδίζεται νοσοκομείο, στη Γάζα. Συμβαίνει συνέχεια. Επίση κοντά μα, μην πω και πιο κοντά μα η Γάζα από ότι η Ουκρανία. Στο Ιράκ συνέβαινε συνέχεια. Στη Σερβία συνέβη. Βοβάρδισαν κλινική. Στην Ιεμένη συμβαίνει καθημερινά, δεν ασχολείται κανεί, γιατί αυτοί είναι μουσουλμάνοι και λίγο μαύροι. Καφετζόπουλοι των social και των πετσωμένων παραθύρων είστε ακυρωμένοι με το καλημέρα. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Ο δικό μα κόσμο παλεύει για ειρήνη. Ο δικό σα τοξικό κόσμο παράγει μόνο βόμβε, αίμα, πόνο και θάνατο. Η επιλεκτική συγκίνηση δεν είναι συγκίνηση, είναι συνενοχή και ξυπασσιά. αν ήρθε νύχτα, παγερή, θα ξύμερωση χαρά μισά γη. Μισάστρο μαζί, η παγωνιά λαλάτε τι; Ηλεφτεριά. Μάη, μάη, χρυσό, μάη. Τη μασάρι γύρισε, σμάη. Και πάνικες, να μα φέρει τα λουλούδια. Και την ανοίξηση όλου σου <Και> αγώνες, δάκρυα και αίματα κι όχι με λόγια οι ψέματα. Μάι, μάι, και δε πανικες, να μας φέρεις τα λουλούδια και την Και κάτι τελευταίο, η ποιότητα των πνευματικών ανθρώπων συσταγωγικά που δίνουν το φιλελεύθερο στίγμα και μιλάνε κάθε τόσο για την αστική δημοκρατία, για το φιλελευθερισμό είναι ένας κύκλος που περικλείεται από το ράμφο της Ότη φίλου, του Σάκη Ροβά, κάτι δημοσιογράφους της Αρπαχτής, κάτι θλιβερά σφουγγαρόπανα των τηλεοπτικών παραθύρων και τώρα τον... Καφετζόπουλο. Πιο πάγκο από τον πάγκο δεν υπάρχει, με μια μόνιμη ξυνήλα και ύφο γυμνασιάρχη τη Χούντα. Όλοι αυτοί απευθύνονται, κουνάν το δάχτυλο, δεν διαθέτουν βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάποιον σοβαρό, βάθο σκέψη δηλαδή, σοβαρή ανάλυση και συνέπεια απόψεων. Αν ανατρέξουμε στην προηγούμενη δεκαετία, θα του ακούσουμε να υποστηρίζουν εντελώ διαφορετικά πράγματα. Η δε αποδεικνύεται και από το σε ποια μέσα εμφανίζονται, ποιοι του φιλοξενούν. Ποιοι δημοσιογράφοι ξερογλύφονται μπροστά του. Έκτιμητα η προσπάθεια όλων αυτών εμπλουτίζουν τη σάτινα. Μάι, μάι, χρυσομάι. Τι μα άριγε, εσέσμευε. Και δε φανίκε να μα φέρει τα λουλούδια. Και την ανοίξηση, κολού σου κι άλλαξε. Μάι, μάι, Αντάρτικο είναι αυτό, από τα παλιά. Από την Αλεξίου το μάθαμε. Από την Ατάσσα Μποφίλιου λοιπόν. Εδώ Ελληνοφρένια. 2.11.10.80.880. Το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα και αυτό καλλιτέχνη. Κάθε Σάββατο ξεκίνησε πρωχτέ. Sold out ήταν. Πολύ ωραία ήταν η παράσταση και αντιπολεμική στο Σταυρό του Νότου, στον Πλα, απέναντι δηλαδή. Ε, την Πέμπτη θα δώσουμε και προσκλήσει. Όσοι θέλετε, ξέρετε τι να κάνετε. Αν τα Σάββατα σα θέλετε να τα γεμίσετε έτσι με. τέτοιου τύπου καλλιτέχνη. Ένας από αυτούς είναι ο δικός μας εδώ, ο Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μας. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου ελληνοφρένια, μας ακούτε live εκεί. Στο YouTube μας βρίσκεται επίσης, πρώτο μέρο του λαού μας, πάει στι πρώτε διαφημίσεις. Ένα ρετόλι. Γαμίθηκα για να σε πιάσω. Σ' άρεσε? Όχι. Γαμίθηκα χωρί απόλαυση, σαν να λέμε. Ε, πάλι, πάλι. Να σε ρωτήσω. Εμεί οι ταρήφε που βάζαμε 20 ευρώ πετρέλαιο και τώρα βάζουμε 40 και 45. Είμαστε πλούσιοι, ε. Αυτό ήθελα να σου πω. Πρέπει να μα θεωρούν πολύ πλούσιοι εμά οι ταρήφε. Γι' αυτό δεν μα κάνουμε κι άλλοι. Εγώ νομίζω είστε κιόλα. Συγγνώμη, ε. Αμά είμαι εγώ πλούσιο, θα πρέπει να είστε κι εσύ. Είμαι κι εγώ, να. Εγώ είμαι? Ε, ναι, δεν ναι, εντάξει, τόσα παίρνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν παραπονέθηκα όμω. Όλα τα κανάλια δεν πήραν επιδότηση. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί να Πάμε. Δεν πρέπει να κάνουμε προπαγάνδα για τον κορονοϊό Και ό, Ανά, όποια δε άλλη δε προπαγάνδα δε υπάρξει θα, θα συνέκανε ο Πούτινγκ τώρα Άσε με να σκάσω Αναγκαστήκαμε Α. να αφήσουμε την προπαγάνδα του κορονοϊού Και να κάνουμε αντιπουτινική Αντιπουτινική Ε για βρε μια ώρα να σηκώσω το τηλέφωνο Το ατόμις. Καλά, ατόμις δεν θα δωμάτις και τίποτα. Και τρώω μια κοτόσου πανδρεφούλη. Κοκορό σου τα Μισε ταυγοκομμένη βουλάκα λεμονάκι. Τον κόκορα τον έκανε σούπα, μωρέ. Μαλλικά, δεν ξέρει. Κορίτσια, είναι ωραίο, ωραίο. Πετε, πέστε να, ακού, να σα ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Ακούω, ακού, έχω και δύο μοράκια εδώ πέρα. Πού σε έχει εκεί, παιδί μου. Τι ανώμαλε στο διάλογο. Ανώμαλε, είσαστε ανώμαλε. Εσύ σου <σορίζει> ανώμαλο. Λοιπόν, φιλαράκι, επειδή ξέρω ότι αυτό το μουνίπα να ακούει την εκπομπή σου. Εμεί θα πάμε και θα στηρίξουμε τον φτω δεν βγάζει στο Του. Λα... Το Θέλω να σου να... υπενθυμίσω ότι χτε πουλάρισα 86 ευρώ πετρέλαιο γιατί το είχε προσφορά το αμάξι. Μεγάλη προσφορά, τσάμπα. Π... Κρίμα που έχασα τη μέρα. 86, 86 ευρώ, αυτό και είναι προσφορά. Και επειδή ο χειμώνα κρατάει, αναγκάστηκα να παραγγείλω την ελάχιστη παραγγελία 400 λίτρα πετρέλαιο, 700 ευρώ που τα να... είχα πληρώσει πέρσι, 350. με Αυτό είναι από αυτό που δεν χρειάζεται να τα λε, το ξέρει. Αυτό νόητο, αλλά θέλει να τα ακούει. Θέλω να τα ακούω, να το ακούει. Da cuona Mi da cuona da cuona ta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 Άλλο, όταν χρωτούσαμε του γιατρού και μετά του δίδαμε, αν κάνουμε το σταυρό μα τώρα, πότε θα κάνουμε την κυβέρνηση. Πότε. Πότε θα κάνουμε την κυβέρνηση. Γιατί είπε ο Θήμιο ότι 9 ώρα θα βγούμε όλοι μαζί να κάνουμε το σταυρό μα που έχουμε μείνει, ξέρω εγώ, στο ευρώ, που μπήκαμε στο ευρώ, που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Θα κάνουμε δηλαδή, όλοι το σταυρό μα, είπε ο Άδωνη. Κυρίω και κυριότερο, Όχι, εμείς... θα κάνουμε το σταυρό μα που έχουμε μείνει στην ευρωζώνη και στο ευρώ. Θα κάνουμε το σταυρό μα που αίμησε σε θνάσκε και ο Αντίνο Καραμαλή μα έβαλε στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Θα κάνουμε το σταυρό μα. Που μπήκαμε στο ευρώ Ευρώπη. Εφόσον είπε λοιπόν ο θείμω ότι όπω κάναμε 9 η ώρα και βγαίναμε και χιορτούσαμε την πητάμε στο Παπλόπουλο τότε και αυτά, ο ο Χαρτιδάκης Και μετά του Ζάφου του γιατρού. Αν πάλι 9 η ώρα. Πότε θα ανοίμε την κυβέρνηση. Αυτά ούτε για αστείο δεν ανταλλη. Ούτε για αστείο. Ούτε Μάλιστα. για αστείο να χαθεί για τέτοια κυβέρνηση. Ούτε. Να σου πω έχω και μια παραγγελία. Πρίσκω. Σου... Θέλω να πάρει τηλέφωνο εσύ το Βελόπουλο. Απα. απα, απα. Δύσκολη, είπα. Αυτό δεν είναι παραγγελία, αυτό είναι μαρτύριο. Κύριε Πρόεδρε, όσα συγχαρητήρια και αν σα δώσουμε θα είναι λίγα. Είστε ο μοναδικό πολιτικό που αγαπάει την Ελλάδα και το λαό χωρί εξαιρέσει. Κάτε ρε φίλε, παραγγελία και καλή. Να τον πάρει τηλέφωνο, να τον αρχίσεις στο δούλεμα και να τα ρίξω τα πινέλια και βγάλω Τι δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πονάνε και όλα. Σα αγαπώ πάρα πολύ, άλλο λέω εγώ, όμως, Το είναι συγκεκριμένο. Σα αγαπώ και <laughs> ακούω και στείλ με την καρδιά μου τόσο Τι να κάνω καθαρά δεν πετάω Τα ίδια βρες μονοκόμματα μονοκόματα. καλέσατε σκαλέσατε; Σε ακυρώνω για το τολιγιά. Ε; Τώρα. Αφόσον το διακύβμα λοιπόν είναι αυτό. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν είναι θέμα χρόνου των οικολογών. Είναι ποιος την εμπνέει, την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τυχαίο, <Τιχερό> δεν νομίζω. Ο Πέτσας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο την είναι καλά. Ευτυχώς δεν μεταδίδεται στα σκυλιά. Δάγκωσε προχτές και το σκέρτσο. Οι ή τραυματίζον Διάφορα. Θα είναι από τα καλά λόγια που λένε οι Έλληνε. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Τα καλά λόγια, γιατί αν βγει έξω, τα καλύτερα ακούγονται. Στι δημοσκοπήσει δεν αποτυπώνεται αυτό, γιατί οι δημοσκοπήσει έχουν άλλη μέθοδο μέτρηση. Αλλά εμεί που κυκλοφορούμε με του απλούς ανθρώπου, το πιάνουμε λίγο στην ατμόσφαιρα. Χθε λοιπόν που κόλλησε η τον ο Μητσοτάκη, σίγουρα τον έχει κολλήσει. ήταν χωρί γραβάτα. Αν το είδατε εκεί στο, στο πολύ ωραίο σπίτι με θέα των. Μέγαρο. με θέα το Βόσπορο βλέπανε εκεί το, το, τη θάλασσα, το χιονισμένο τοπίο γιατί το είχε στρώσει στην Κωνσταντινούπολη ο Μητσοτάκης δεν φορούσε γραβάτα αυτό είναι καταδικαστέο. Ναι, να το καταδικάσουμε εμείς, έχουμε τον κατάλληλο και εγώ θα το ξαναπώ κι ας μην με βρίσκετε, ας μην συμφωνείτε να βάλει γραβάτα, τι γελοιότητες είναι αυτές Στην εκκλησία να πας, δίνεσαι με τα καλά σου. Σε ένα καζίνο να μπεις, σταματάνε και σου λένε γραβάτα και να μέσα. Και γινάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα το λέξω. Ε, μα τώρα είναι πράγματα αυτά πολύ καλά, τα λέει εδώ Άδωνης Γεωργιάδης. Ε, το είδαμε, εγώ δεν είδα στα κανάλια γιατί δεν πρόλαβα χθες, το είδα στο YouTube. Τώρα βγείτε και πείτε μου ρε παιδιά, πεινάτε ή δεν πεινάτε επιτέλους. Να σε ακούσω γιατί εγώ τα έλεγα. Έρχεται πει να έλεγα. Παιδιά, έρχεται πίνα, έλεγα. Θα φύγει το QI, δεν μπορούμε να δανειστούμε. Γελούσαν πάλι αυτοί. Υπάρχει το βίντεο. Μπείτε στο YouTube. Υπάρχει το βίντεο. Μπείτε στο YouTube για να δείτε τι έλεγα. Ε, μην το ξεχάσετε να μπείτε τώρα στο YouTube όμω. Μην το αφήσετε για μετά, θα το ξεχάσετε και θα μείνει το YouTube χωρί να έχετε μπει μέσα. Ο Βελόπουλο βεβαίω ήταν αυτό που έλεγε ότι έρχεται και πίνα και υπάρχει το βίντεο όπω και του Κυριάκου με την. χωρί γραβάτα, γραβάτα. Στο YouTube, λαό τώρα μέρο δεύτερον. Αλλά δεν θα μα τρελάνε ο Θήμιο ρε. Γιατί τι είπε, Απορεί, λέει, για τα fake news και πώ σκέφτονται οι Έλληνε και δεν μπορούν να σας καταλάβουν. Ε. Το πιο απλό βγήκε σήμερα μία δημοσκόπηση και βγάζει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30. Βγάζει του Χρυσαυγίτε στο 3. Βγάζει τον άλλο τον Βελόποδο, το, το Φελό 4, ξέρω εγώ. Το Πασόκ 18-20. Και εσεί απορείτε ακόμα γιατί δεν σα έχουν πάρει χαμπάρε, κορόιδα. Λοιπόν, να ξεκινήσει το κουκόι, λέει, λίγα ψέματα. Μήπω πάρουμε κι εμεί 10%. Άντε, ξυπνήστε.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 Σημαντική αύξηση του κατώτου μισθού. Αυτό τώρα <συμίλωση> έχει δει που έχουν εκλογέ στη Γαλλία και αρχίζει ο Μακρόν, τώρα που θα είναι υποψήφιο, αρχίζει ο Μακρόν να χαρίζει εκεί η λεφτά, να μειώνει ανεργίε, να κόβει τα μέτρα του κόβουν. <συμίλωση> και <συμίλωση> και <συμίλωση> την έχει δει ότι είναι <συμίλωση> Μακρόν κι αυτό και ότι πρέπει να. Α το αγάπη μου γλυκιά, μη βιάζεσαι. Έχει <συμίλωση> χρόνο μέχρι να, να δώσει αυξήσει <συμίλωση> αφού ξέρουμε ότι θα <συμίλωση> τι πάρουμε, ακόμα δεν έχουμε διαχειριστεί το 2% εκείνο που δώσει. Ήρεμα με τι αυξήσει, <συμίλωση> θα τα χαλάσουμε, είμαστε σπάταλοι. Τελείωσε, Ναι, τώρα δύο-τρία κουνήματα ακόμα. Ο, ο, λοιπόν, ένα. Ακούω. Αστείο τώρα. Αφού θα πάρουμε τον Μάιο αυξήσει, θα σου λέω του μήνε και θα μου του λε με αυτή την κατάληψη. Θα πω με το μπροστά του το Μέγα. Ποιο Μάιο θα μετράμε, παιδί μου, θα μπει ο μήνα και θα ε, λέει πρώτη Μαου. Πρώτη Μαου. Και δεν ε, θα μπαίνει αύξη. Δύο αύξηση. 2 Μαου. 3 Και θα βλέπει ξαφνικά 17 Ιουλίου και τίποτα. Δεν θα με αφήσει να μιλήσει σήμερα. Άι, θε να μιλήσει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου λέω Δεκέμβρη. Θα πει Μέγα Δεκέμβρη. Γενάρη. Έλα, πάμε λίγο μαζί να βγει το νερό στο τραστίο. Μέγα Γενάρη. Φλεβάρη. Μέγα Φλεβάρη. Μάρτιο. Μάρτιο. Μεγαμάρτι. Απρίλη. Μεγαπρίλη. Οχ, οχ. Μάη. Δεν βγαίνει βρεμά. Μεγαμάη. Μεγαμάη, δε. Μεγαμάη. Ο Μητσατάκη γι' αυτό. Τέλο πάντων. Φωνάζουν ε Δεν ήθελε. Τέλο πάντων, δεν είχε. Δεν ήθελε, ήθελε γενική. Δεν ήθελε. Του Μάη έπρεπε να πει. Ωραία, κόψε το σου σε όλε τι καταλήξει μου. Άντε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλ, Μάη έπρεπε να... Τον Μάη. 27 Μαου. Εντάξει, σωστά. Το Μάι θα το πιάσει. Πήγε σε ονομαστική, α... Έλα, λοιπόν. Φωνάζουν Είσαι και δάσκαλο. Ξε... Είσαι εμάς... και δάσκαλο. Αυτό? Τώρα το ξέχασα. Τώρα έχω σχολάσει γι' αυτό. Δεν είμαι δάσκαλος πλέον. Σωστά, μπορεί να είσαι αμόρφωτο. Φωνάζουν τώρα τον Πούτιν και τον άλλον στην Κούβα. Και ποιον άλλον έλεγε η Βούλτεψη, ότι δεν έχει κοινό να κάνει εκλογέ. Στη Βενεζουέλα, πού έλεγε. Η Βενεζουέλα, ναι, Έχουν φροντίσει να δώσουν κάτι σακούλε στα κανάλια για να είναι συγκεκριμένοι οι τρόποι που θα ξαναβγουν οι ίδιοι. Αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ. Αυτό δεν είναι δικτατορία το δικό μα, είναι των άλλων. Για να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ένα αδίέξοδο. Ναι, και όταν ο Ερντογάν σκοτώνει του Κούρδου, αυτό δεν είναι ακόμα προ το παρόν, δεν το λέμε, έτσι. Άλλο αυτό. Σε λίγο θα μα πείσουν ότι είναι και γενοκτονία. Εντάξει, συγγνώμη, είναι γενοκτονία. Αυτή είναι αλόφρεγγι, καταρχά. Άλλοι, στο διάλογο. Λοιπόν και πάλι τηλεοπτική Ελυνοφρέ είναι πολύ μπροστά, Ζεσουί και Σύριοι και Ιρακινοί και Γάλλοι και Τούρκοι αυτό που έχει φτιάξει, ρε Άντε Δεν το θυμάμαι καθόλου. Εψάξτε, εγώ το δείχνω στο, σχολ, στο σχολείο αυτό. αυτό Πώ λέγεται. Ε, σε σου ή το έχει γράψει. Είμαστε όλοι πρόσφυγε. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Το νομίζω στο YouTube υπάρχει. Μπράβο. Μπράβο. Όχι. Μπράβο μα. Α, α, μπράβο μα. Τον καιρού ήταν οι βομβιστικέ επιθέσει. Γαλλία, Συρία και έγραφε. Εσύ, είμαστε και Αυγανοί. Είμαστε και πρόσφυγε. Είμαστε και το ένα. Είμαστε και το άλλο. Ναι, χαίρετε. Τι γίνεται. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Okay. Όσον το διακύβημα λοιπόν είναι αυτό. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν είναι θέμα χρόνου των εκλογών. Είναι ποιο την εμπνέει την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Και αυτός που την εμπνέει είναι ο Κυριόκο Μετσοδάκι. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Ε, τίποτα δεν είναι τυχαίο προφανώς. Ακούσαμε πριν να λέει ο ευρώπου για το YouTube. Ε, τώρα θα ακούσουμε και για μια μάρκα αυτοκινή Πραγματικά πείτε μου, ρε παιδιά, δεν είναι ακριβή η ζωή. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Δεν είναι το ρεύμα. Δεν ακριβώ το πετρέμον και το φυσικό αέριο. Είναι δε το να βγαίνει ο Υπουργό και να λέει ανοησίε, να μου βγαίνει ο άλλο, δώσ' μου τον Άδωνη, και να μου λέει ότι δεν κατεβάζω την τιμή για να μην βαφουλάρει άλλο Στην Πόρσε Καγιάν του. Λέει. Πόσοι έχετε Πόρσε Καγιάν, ρε Άδωνη, πόσοι έχουνε. Και δεν είπε Καγιάν, θα συνεχίσω εγώ στο ίδιο επίπεδο, γιατί είναι το Πιπέρι το Καγιάν. Είπε Πόρσε Καγιάν για να μην θεωρηθεί ότι μιλάει για το Πιπέρι. Αστείο Πέμπτη και ούτε βαθιά μεσάνυχτα. Και ένα ακροατή, Ακροατής ναι, Βελόπουλου. Πάμε στην Επονικέ παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Καλημέρα σα. Ο Δημήτρης ο Σκορπιός είμαι. Όταν ε, σκορπιός, το κάτι, σκορπιός ο ζώδιο εννοεί. Και με το ζώδιο, του ο Δημήτρης ο Σκορπιός Τι με νοιάζει με Σκορπιός Σε καλά. Ο Δημήτρης ο Σκορπιό είναι ο Θαλαντόσαυρο. Ο είναι ο Έλα, όχι, ένα πράγμα, ένα πράγμα εγώ θέλω να πω. Όταν με ρωτάνε γιατί να ψηφίσω Βελόπουλο, κάποιο ξέρετε γιατί τι λέω. Έλα. Γιατί είναι ο μόνο που έλεγε και λέει αλήθεια και πάντα πέφτει μέσα. Είναι ο μόνο που μα αποκαλεί συνέλληνε και όχι συμπολίτε όπω λένε όλοι. Τις γιατί είστε πάντα... ο μόνο και βάζετε πάντα. Πρώτο Θεό, λέτε. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα το Θεό πέφτει. Και κατά τρίτον, εύχομαι να σα δω πρωθυπουργό γιατί είστε η τελευταία μα ελπίδα. Νομίζω, ναι. Και εγώ αυτά θα έλεγα ότι είναι τελευταία μα Και λέει εδώ Ακροατή μόνο του, όταν με ρωτάνε τι θα ψηφίσει. Λέω ότι ο Βελόπουλο είναι η ελπίδα κτλ. Ποιο αισθάνεται την ανάγκη βλέποντα κάποιον εδώ τον κύριο, αυτόν που δεν τον ξέρουμε, προκειμένου να, να ρωτήσει τι θα ψηφίσει. Γύρευε τι άλλο, έχει διαπιστώσει, τι βλέπει αυτόν τον τύπο, και του λέει εσύ τι θα ψηφίσει. Και λέει Βελόπουλο μετά και απαντώνται όλε οι απορίε που μπορεί να έχει αυτό που κάνει την ερώτηση. Υπουργό για τα κλιματικά, την πολιτική προστασία είναι ο κύριο Τηλιανίδη, ο οποίο δίνει συνεντεύξει, μιλάει, βγαίνει από εδώ, βγαίνει από εκεί. Ο κύριος Τιλιανίδης προχθές που βγήκε στον Ευαγγελάτο, Για τα χιόνια, για τα χιόνια είχε πει. Καταφέραμε ανοίγοντας, κλείνοντας τις εθνικέ οδούς, κάνοντας μια καλή προετοιμασία με χιονιστικά μηχανήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα, ενώ για το μέγεθος της ζυτριχιάς. <χω> για το μέγεθος μπορεί, όντως, να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα από body Πυρκαγιά, φωτιά, φωτιά, φουέγκο που έλεγε και η Φουρέιρα. Μέσα στα χιόνια όλα αυτά. Εκτό αν ήξερε κάτι ή μα σώσαν και από μια πυρκαγιά που θα άναβε κάτω από τα χιόνια, πάνω στα χιόνια, δεν ξέρουμε. Αυτό το είπε προχτέ σε μια συνέντευξη τύπου παρουσίαση που έδωσε το Σαββατοκύριακο, είπε. Αγαπητοί συμπολίτες, σε συνέχεια τη σύσκεψης που πραγματοποιήσαμε ε, και στην οποία συμμετείχαν και οι συνάδελφοι υπουργοί ο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αχιλίας Καραμαλής <Κιλαιοί> ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Αχιλίας Καραμαλής Το θετικό είναι ότι ξέρει ακριβώ τι γίνεται ξέρει τι συμβαίνει, ελέγχει είναι σε ένα υπουργείο που έχει το κέντρο ελέγχου και είναι το master control Και επικεφαλή είναι ο κύριο Τιλιανίδη. Εδώ που μόλι ακούσαμε. Άλλον υπουργό. Άλλο, άλλο καιρικό φαινόμενο. Δεν έχει σημασία. Δεν ήξερε του δρόμου την προηγούμενη φορά στην, στην κακοκαιρία. Ελπίδα δεν ήξερε του δρόμου και έλεγε κάτι άλλο. Λεπτομέρειε, λεπτομέρειε είναι όλα αυτά. Στεκόμαστε κι εμεί τώρα. Επειδή λοιπόν πολλά ακούσαμε και πολλά λέγονται και στα social media για καλλιτέχνε. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του να τοποθετηθούν. Είναι λογικό ο κόσμο που έχουν διαλέξει. Δεν καλύπτει πάρα πολλά και βλέπουν έναν κόσμο δίπλα και ευτυχισμένου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο τη διεκδίκηση. Και είπαμε να το κλείσουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά, γιατί ήταν σήμερα το 1939-1939 γεννήθηκε ο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρο Ξαρχάκο είναι σε αυτή την πλευρά, στην δεξιά ευρύτερη πλευρά, ήταν και υποψήφιο, ήταν και ευρωβουλευτή, αν δεν κάνω λάθο. Αν... Πάντα ήταν σε αυτή την πλευρά. Όμω. ποτέ δεν έπεσε τόσο χαμηλά όπως όλοι αυτοί τον τελευταίο καιρό να κουνήσει το δάχτυλο. Το αντίθετο, το έργο του, πάτησε στον αγώνα αυτού του λαού και έδωσε μοναδικά διαμάτια και μαργαριτάρια φάρους που τους ακολουθούμε όλοι. Και στηριζόμαστε και σε αυτόν. Ένας αστός, α το πω έτσι σχηματικά για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε, μουσικοσυνθέτης που έχει ένα τεράστιο έργο, είναι πυλώνας μαζί με τους άλλους μεγάλους και βοήθησε και πήγε παραπέρα αυτόν τον λαό. Δεν έβγαινε με μεμσιμηρία, με μιζέρια, με ξυνήλα να κουνήσει το δάχτυλο στον λαό ξαναλέω και στον αγώνα κυρίως του λαού. Οπότε για καθαρισμό αυτιών αυτό. μια τσανακλήδου βεβαίω και η θάλασσα από κάτω. Βαγγέλης Γκούφας η στήχη, Σταύρους Ξαρχάκος, γενέθλια σήμερα ότι καλύτερο. Έτσι πάμε να κλείσουμε. Κολλάμε στο τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο ακριβώς τις ώρες στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο γεια σας.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 Γιέ, άλλα κόλπα. Δεν είναι τέτοιοι τύποι αυτοί που παίρνουν δηλαδή τι πρωτοβουλίε. τι delivery, σε τι μαγαζί. Καφέ. Καφέ. Handwich, πρωινό μόνο, έχω σχολάσει ήδη. Α, τέτοια ώρα, μπράβο. Ναι, ξυπνάω νωρί και ανοίγω έξι ώρα. Α, εσύ είσαι delivery είναι δικό στο μαγαζί. Κάνω το delivery στο μαγαζί, στο φοριό. Στο δικό σου. Με, τον αδερφό μου και ένα, φίλο. Καλά λοιπόν, χάρηκα, καλή Να και ένα μήνυμα στο Μην το στήρισε, το Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δέχεστε στον αέρα για να πούμε κάτι ή να σου πω εμβουλευτής είμαι. Ποιος? Στον τον κύριο Με ποιο κόμμα ήσασταν, Πασόκ? Νέα Δημοκρατία. Να σου πω κι εγώ άλλη μια μάνα δικιά μου Α, πέστε και εσύ, σήμερα το έχουμε κάνει Θα τα πούμε με Σταυρό του Νότου Α, σε περιμένω Με την ευκαιρία που μου δίνεις όμως Από αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο Για λίγες εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου Ζήτω το πένθος τρίτη δόση Τσολιάσεν δε τσολιά μπαντ Κρατήσεις στο βίβα.gr Κάτι έβγαλε και τον delivery σου είδες Θα κάνουμε διαφήμιση, μπράβο, χαίρομαι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 Που βοηθάει όλα, δηλαδή πώ γίνεται μια οικογένεια να βγάζει ένα σκατά και έναν άλλο καλό. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο, Όχι, να δει δηλαδή τη διαφορά που μπορεί να βγάλει ένα σόι. Θε στο σόι του Μητσοτάκη, γιατί απορρεί. Αχ, τι άλλοι καλή, καλή άνθρωποι. Τώρα αυτοί να γίνουν επαναστατικά. Βλέπει την τώρα, βλέπει τον Κυριάκο, βλέπει και τον Πακογιάννη. Α. Το ίδιο και το αυτό, Νικη Τρει. Όχι, είμαστε τυχεροί. Δεν βλέπει διαφορέ. Πολλέ. Γι' αυτό ο καπιταλισμό μεσουρανία να του αιώνε. Δεν είναι στυλιάρια όπω εσεί, 45 χρόνια στην Εξέδρα. Mm. Είδες οι Αμερικάνοι. Ήταν στο Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Κατάλαβε. Αυτά πρέπει να γίνονται. Άσε με και... τώρα θα πρέπει να μοιράσουμε τα κολόχαρτα που είχαμε αγοράσει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Ε, κοντεύετε να μα πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτί υγεία. Όχι, χαρτί υγεία δεν έχει η Αργεντινή. Ε, κατάλαβε. Επάντω σου συνιστώ να αγοράσει. Εσύ, εσύ δεν τα βλέπατε που είσαστε μονοκόμματοι. Κατάλαβε. Εγώ είμαι παντρεμένο, έχω τρία παιδιά. Λοιπόν, στη ζωή μου ξέρεις γιατί είμαι χαρούμενος, διότι... γιατί Γιατί σε μαλάκας, ο μαλάκας πάντα είναι χαρούμενος.